101,5 FM stereo Είστε σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο να, να σα βγάλουμε στον δρόμο να πάτε με το πάδι του καροτσάκι με το χέρι σόιμπλε και να το μετάξετε στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτους. Αναγκαστική απαλωτρίωση.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 Ρεία λέξη θα με τρελάνει εδώ δηλαδή με τρελαφώνει σε φρούζου. Η Σύντενη μα είπε ότι είσαι θαυμαστή του σχεδίου Μάρσα Διότι γύρω στι 600.000 οικογένειε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες Σα λέει τίποτε αυτό. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Στον τοίχο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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Ράδιο Άρτα στους 101,5 Ράδιο Άρτα λοιπόν στους 101,5 Εδώ είμαστε με την εκπομπή στον τοίχο, Θα τα πούμε και σήμερα στον τοίχο. <Το> Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο <Το> 2681 4060 <Το> Α, <Το> Αν θέλετε να κάνετε κάποια παράτηρηση Εδώ είμαστε <Το> <Το> <Το> 2681 4060 Ακούγοντας λοιπόν αυτό το ωραίο τραγούδι Να στείλουμε και στους φίλους που είναι εκτός εμβελίας συνδεδεμένοι Μέσω Ιερού Εντερνεδίου τις καλημέρες μας Στο ράδιο AETOS, στη ArtFM, στην Κύπρο Στους φίλους, στην Κοζάνη και αλλού Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σας, οριστέ παρακαλώ Παρακαλώ Ήσα σημερα μόλις, δηλαδή τα μεγάλα εινοπνεύματα συναντός δεν, δεν πρόλαβα να το πω Έτσι, έτσι, σωστό, σωστό. Γεια σου Κώσταμου, γεια σου, σου μέρα βρε Κώσταμου, να σε καλά να πούμε Τι έγινε εκεί, φαντάζομαι έβγαλες δήμαρχο προσωπάρχη Όχι, πως το λένε ρε βεδί περιφερειάρχη Τα γνωστά η Κοζάνη λοιπόν είναι παρούσα. Κυρίε μου και κύριοι, ρίχνοντα μια ματιά στα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικων πα, παπα-παπα. εκλογέ, ναι. Λοιπόν και. Σε όλη αυτή την κατάσταση Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε Υπάρχει μια παράνοια στην όλη ιστορία Πως τη βλέπετε εσείς Τι εννοώ δηλαδή Να α πούμε ότι ψήλω στον κόρφο του Βενιζέλου Θα μου πεις γιατί Ο, Ο Λάκυρη Ελλάς Έβγαλε Δηλαδή ούτω Δηλαπατρίδης δεν έβγαινε έτσι Με τεράστια ποσοστά τους γαλαζοπράσινους ε, ε, σωτήρες κάνω λάθος δεν κάνω λάθος, Ζά, ρίξτε μια ματιά δηλαδή και δείτε να πούμε όπου θέλω να ξεκινήσουμε από εδώ από την Ήπειρο, από την πρώτη Κυριακή βγήκε ο Καχρημάνης στους Δήμους ε, το Πασόκ ας πούμε στην Άρτα έφτασε 60% με δεύτερο το Δημοκράτη, Σούμα δηλαδή το Πασόκα, έτσι, το οποίο πήρε τρεντατόσο τακατώ. Μιλάμε σε όλη την Ελλάδα. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Καλά Κρήτη, σάρωσαν εκεί πέρα. Παντού λοιπόν, παντού. Υπάρχει μια έτσι μια παράνοια στην όλη ιστορία, διότι ήτανε λέει εκφρασμένη κάποια δυσαρέσκεια, ακόμη και στους κυβερνητικούς. Ε, Γενικώ για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατείται τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα Και για, το, για τους φόρους, για τους ανθρώπους που πεθαίνουν για, για, για, για, για. Υπήρχε μία Λέμε ρε για, παιδί μου μύριζες στον αέρα μια δυσαρέσκεια Τελικά δεν μύριζες δυσαρέσκεια στον αέρα Γαρδούμπα μύριζες και σπληνάντερο στα κάρβουνα Διότι ο λαός έτρεξε με τα μπούνια να πούμε και... Ψήφισε τους γαλαζοπράσινους yeah. Δηλαδή αν ήταν αυτές οι εκλογέ, εκλογές Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ θα παίρνανε 80% Άιτε να μην γίνω υπερβολικός 65% το παίρνανε σίγουρα yeah. Το θέμα λοιπόν είναι Πού είναι αυτή η δυσαρέσκεια ρε παιδί yeah. Πού είναι αυτή η δυσαρέσκεια Και βέβαια θα έχεις αντίλογο θα μου πεις Άλλο εδώ μιλάμε για αυτοδιοικητικές Δεν σε κατάλαβα yeah. Δηλαδή ο, ο πατριωτικούλης ε, ε, νεοδημοκράτης ε, ο οποίος είναι υποψήφιος σε μια περιοχή ή ο, ή ο Βαθυπασόκος λέγε με τώρα θα μου έρθει ένα όνομα να σου πω ας πούμε ε, σε τι διαφοροποιείται από το κόμμα του α είναι ανεκ το είπαμε, χωρίς κομματικές ταμπέλες τι και τώρα δηλαδή που θα γίνουν αυτές εδώ πως τις λένε οι ευρωεκλογέ, θα αλλάξουν, δεν θα είναι ε, αυτοί όλοι δηλαδή που ψήφισαν γαλαζοπράσινα θα πάνε να ψηφίζουν ροζ, σύριζα, ξέρω εγώ ε, πως τα έχετε βαφτισμένα μνημόνια, αντιμνημόνια, ευροσκεπτικιστές ε, ευρωπαϊστές και τέτοια δεν, δεν νομίζεις ότι είναι μια ελαφρά παράνοια όλο αυτό το πράγμα λέω ρε παιδί μου μια σε σκέψη να μπαίνουμε δηλαδή από Κυριακή σε Κυριακή ο ο ακρεφνής υποστηρικτής της Νέας διότι το εξέφρασε στην κάλπη αυτού. Που ψήφισαν τα μνημόνια ή ο Πασόκος που, που ήθελε Δήμάρχου αυτού που ψήφισαν. Ήταν βουλευτέ, ψήφισαν μνημόνια και τα λυπάνα και τα λιμπάν. Τώρα την άλλη Κυριακή θα πάει να ψηφίσει τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παιδιά, γι' αυτό σου λέω α πούμε στο έργο Βενιζέλο, ούτε ψήλω στον κόρφο του. Να μην μπορεί να, να μετατρέψει όλα αυτό το ποσοστό σε τέτοιο. Και αρχίζει σε, σε ποσοστό τη ελιά, α πούμε. Και αρχίζεις και μπαίνει σε υποψίες Αλέξη Υποψίες τις οποίες γίναμε κακοί κάποια στιγμή Ερμηνεύοντας τις δικέ σου λέξεις Τις δικέ σου δηλώσει ότι ήσουνα ανάχωμα Εσύ ο ίδιος τα είπες Δεν τα είπαμε εμείς Τι διάολο συμβαίνει ρε Αλέξη Διότι την Κυριάκη Άι σου λέω εγώ ότι είσαι και πέντε μονάδες μπροστά Άι σου λέω εγώ ότι είσαι και έξι μονάδες μπροστά Τι ακριβώς θα ζητήσει, θέλει να είσαι και 10. Mm -hmm. Δεν μπορεί να είσαι 10 μονάδε μπροστά. Δεν μπορεί να μεταβληθεί αυτό όλο το εκλογικό σώμα ξαφνικά που έδωσε τεράστια ποσοστά στου ε, γαλαζοπράσινους ε, εκλεκτού τη ε, συγκυβέρνησης ξαφνικά να πάνε την Κυριακή και να πούνε Α, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Σήμερα είμαστε αντιμνημονιακοί και θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Τι κόλπο είναι αυτό ρε παιδιά, Μήπω μπορεί να βοηθήσει κανένα. Διότι πρόκειται για μεγάλο κόλπο ε? Τι λέτε εσείς η ίδιοι Διότι ας πούμε ο Αλέξης Ο Αλέξης ε, αφού είδε τα αποτελέσματα Είδε τα αποτελέσματα το παιδί λοιπόν ε, Πήγε στην ε, Ιταλία Όπου μίλησε σε τρεις Σε τρεις πόλεις Ναι, ναι, ναι, σε τρεις πόλεις Πήγαινε να πούμε το Βεντσερέμος Και το ε, η Ελλάδα, του έλεγε, εκεί έστειλε πρώτη το μήνυμα ελπίδα στην Ευρώπη. Ποιο ε, μήνυμα ελπίδα, Πού το είδε, Ρε Αλέξη, το μήνυμα ελπίδα. Μίλησε στο Μιλάνο, στο Τωρίνο και στην Πολώνια, ε, Διότι είναι υποψήφιο για την Οικονομισιόν, όπω γνωρίζετε. Και του είπε εκεί να πούμε σε αυτά που του είπε, Λοιπόν, του είπε ότι η Ελλάδα έστειλε μήνυμα Ευρώπη. Μήνυμα ελπίδα. Δηλαδή, ήταν ελπίδα το ότι ψήφισαν όλου αυτού του κατήμαυρου υποστηριχτέ κατοχική κατοχικής κυβέρνησης, συγκυβέρνησης διότι αυτούς ψήφισαν ρε Αλέξη, και αν μας πεις ότι παρανοήσαμε και τα αποτελέσματα λέω, ξέρω εγώ ρε παιδί μου αν ας πούμε δεν πήρε ο Καχρημάνης εδώ στην Ήπειρο κάτι συμβαίνει, δηλαδή με το μυαλό μας τι μήνυμα ελπίδα ήταν αυτοί που ψήφισαν τον Καχρημάνη όλοι Βάλε και τα ποσοστά που πήρε από πίσω το Πασοκιστάν είναι 50 τόσο τα 100. Και άλλο ένα 20 τόσο, 30 τόσο που πήρε το Πασοκιστάν υπερβαίνει το 70. Αυτοί όλοι οι ψηφοφόροι λοιπόν, ανοιχτά υποστηρίζουν τη διακυβέρνηση. Τι αυτοδιοικητικές και κόμματα και τρίχες κατσαρές, μη μας κάνεις πλάκα. Δεν έχουμε παρεμεινεύσει κάτι. Και εσύ στο Μιλάνο ε, είπες στου ανθρώπου, εκεί, του Ιταλούς, ότι... Η Ελλάδα έστειλε πρώτη το μήνυμα της ελπίδας. Ποιας ελπίδας. Right. Right in... Με προβλημάτισε πάρα πολύ αλέξιμο. Αυτό που είπες στους Ιταλούς right. εκεί, στους λόγους σου, είπες επί θα πούμε ναι στην Ευρώπη του Μακιαβέλη ή θα πούμε ναι στην Ευρώπη του Διαφωτισμού και του Γκράμψη. Right. Και το ερώτημα είναι ποιος είναι ο Μακιαβέλης. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα Μήπως μπορείς εσύ να μου απαντήσεις Ποιος είναι ο Μακιαβέλη Ποιος είναι ακριβώς ο Μακιαβέλη Στην Ελλάδα Και ποιους καλείς Να διαλέξουν μεταξύ Μακιαβέλη διαφωτισμού και γκράμψη Ποιου ακριβώς Αυτούς οι οποίοι ελπίζεις Ότι μεθαύριο την Κυριακή Θα έρθουν να σε ψηφίσουν Αφού πήγαν και ψήφισαν τούτη την Κυριακή Σούμπι τι μιλάμε. Δαγκωτό ψήφισαν ε, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Κάτι, κατι, κάτι στραβά αρμενίζεις τη Δανημαρκία λέξη. Με συγχωρείς κιόλας. Απευθύνομαι σε σένα. Δεν απευθύνομαι σε κάποιον οπαδό σου. Σε σένα απευθύνομαι. εσύ το μεγάλο μυαλό που σάλιωνε στο φάκελο για να τον ρίξεις στη κάλπη, Αλλά... Κάτι δεν γίνεται ρε παιδιά Μήπως μπορεί να βοηθήσει κανένας Διότι δεν τραβάει το μυαλό μας άλλο Για βοηθήστε λέγω Παρακαλώ άβερε ρε φίλε Άρα πάρα πολύ Το γοστάριο γλουτιέως Εμένα μου Έλα ρε φούσι μου Εξ, εξ, εσύ Δεν μπορεί να το καταλάβεις από το πράγμα που συμβαίνει Τι να σου δω Δηλαδή μιλάμε για τρέλα έτσι Για να δούμε Για να δούμε Έγινε Να είσαι καλά Ναι ναι κι άλλος εδώ ζουρλαμένος Το κουστάριο γλουτιαίος μου λέει Το θέμα λοιπόν είναι το εξή. Άντε Αλέξη μου, ελπίδα μου, την Κυριακή πήρε 10 μονάδες μπροστά Θέλεις 15, θέλεις 20 Λέμε τρελά πράγματα κι εμείς τώρα Λοιπόν θα βγει να πανηγυρίζεις το βράδυ Μπορεί να πεις ότι η κυβέρνηση πήρε μικρά ποσοστά και θα πες Και θα σου αντιπαραθέσουν αυτοί Οι άλλοι δηλαδή δεν είναι, δεν είναι βλάκες Είναι χρόνια στο κουρμπέτι τώρα τα παιδιά Ότι την προηγούμενη Κυριακή πήραμε 60-70% Τι μα λες Μήπως ρε παιδιά μας παίζουνε Λέω ρε παιδί μου Μας παίζουνε να πούμε ping pong Είναι ο Αλέξης απέναντι Με τη μία ρακέτα Και απ' την άλλη είναι ξέρω εγώ ο Βενιζέλος Με το Σαμαρά, Κουρέλιδες και Σία Λέω σκεύομαι ρε παιδί μου Πως θα μεταβληθεί αυτός ο λαός Μέσα σε 7 μέρες έξι ουσιαστικά Από γαλαζοπράσινο σε ροζ Πως δηλαδή απ' τη μία πήγε και επικρότησε Όλους τους υποστηρικτές της κατοχικής, γιατί για μας δεν αλλάζει η κυβέρνηση αυτή, των Γερμανοτσολιάδων, κατοχική είναι, πήγε λοιπόν την επικρότησε, ψήφισε του τα ταμπούκια του τους εκλεκτούς, τους διαλεκτούς, τα διαλεκτά της κομματόσκυλα, αυτά που εξυπηρετούν την κατάσταση και μέσα σε έξι μέρες αυτός ο ίδιος που ψήφισε όλα αυτά τα διαλεκτά κομματόσκυλα, λοιπόν θα πάει και θα πει... Ε, τώρα γίνομαι αντιμνημονιακός και ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ Υπάρχει κάποιο σλάκο στη ΦΑΒΑ Και καλά να ήταν ΦΑΒΑ θα την τρώγαμε Διότι η πείνα είναι μεγάλη Αλλά κάτι δεν συνάδει στην όλη η ιστορία ρε Ελλήνι μου Λά. Δεν συνάδει ρε μου ρε, Πούσι μου Ρε Πούσι μου Με ρε Πούσι μου Με στην τρέλα μας μας φεύγει και κανένα ταφ Μη μας παραξηγείτε παιδιά Πως θα γίνει αυτό διότι τρελάθηκα στο γέλιο με τις διακαναλ... είπα να γλιτώσουμε ας πούμε από τούτο τη οργελιάδα όλη των αυτοδιοικητικών <χι> νέα εκλογών και πάνω εδώ κι εγώ έρμος κτες μια φαμαγγιούλ να σου λέει πάντων να ανοίξει ο ίνες μου και πέφτω απάνω σε διακαναλικές συνεδεύξεις απ' τη μία ο Τζίμερος απ' την άλλη ο Θοδωράκης. και ο εκεί που έμεινα και θάμαξα τις πλάσει στο θάμα είναι το Βενιζέλο να δίνει διακαναλική πανεθνική συνέντευξη και να τον ρωτάει ο ακριβοδίκαιος ο ανεξάρτητος ο ένας και μοναδικός δημοσιογράφος ο Χασαπόσκυλος ε, μωρέ, ο Χασαπόσκυλος, αυτός ο δημοσιογράφος ο Χασοποκουματόσκυλος αυτός ο, ο Πασοκουγλίφτης που του χαρίσαν εκατοντάδε χιλιάδες στρέμματα έναντι 50 ευρώ τα 100 χρόνια ο ανεξάρτητο. Ε, τρελαίνομαι τρελαίνομαι τρελαίνομαι τρελαίνομαι Αλλά βέβαια Καλά έλεγε ένα παλιό φίλο. Μη ρε θα τα λουστείς όλα στο τέλος ε, με, με, Μεγάλε μήπως μπορεί, ακόμη Εγώ το βάζω το ερώτημα Πως θα μεταβληθούν όλοι αυτοί Το όλοι αυτοί Το 60% 70% ξέρω εγώ πόσο πήγε και στήριξε Τα, μπουμπουκο, τα μπουμπουκοκομματόσκυλα Τα γαλαζοπράσινα Έτσι να σου, τι να σου λέω Ποσοστά τα ξέρεις Ξεκίνα από τον τόπο σου Αποκλείεται να μην πήραν τα γαλαζοκοματόσκυλα και τα πασοκόσκυλα Ποσοστά να από με Πού διέα yeah, άλλο, τι διέα Θα πάτε τώρα εσείς την άλλη Κυριακή και θα γίνετε ροζ Αντιμνημονιακή, τρελάνε με κι άλλο Φέρε μου το χασαπόσκυλο να μου κάνει μια ερώτηση Φέρ το μου σε παρακαλώ Οπότε λοιπόν Αλέξη μου ποιο ακριβώς είναι ο Μακιαβέλης στην όλη ιστορία Ποιος ακριβώς, Αλέξη μου, είναι ο Μακιαβέλη. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Στην Λευκάδα, ε. Πήρε 30. Αυτός που λέγε σε όλα. Πήρε 35%. Πόσο κάνει Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Σε τρελαίνει, ρε, κούση μου. Ναι, ναι. Ναι γεια. παιδί μου, Μαργέλης μου λέει εδώ ένας φίλος από τη Λευκάδα. Πήρε 35% αυτό και πει ναι σε όλα. Ναι σε όλα λοιπόν. Πασοκό, μιλάμε, Πασοκό. Τι Αυτό τώρα, ενδεδειμένο, όχι αυτός μόνο. Ουλι, πάρει το στασινό εδώ. Πάρε του δεξιού. Όλος εδώ πέρα. Είναι σε όλα, ενδεδειμένο. Είμαστε ανεξάρτητοι, λέει ο Τζιτζικόστα. Ο Τζιτζικόστα στη Θεσσαλονίκη είναι ανεξάρτητο. Ε, Εξαρτημένο είναι ο Ιωαννίδη, πρόσεξε, και ανεξάρτητος είναι ο Τζιτζικόστα. Μιλάμε για ποσοστά τεράστια μεγάλε. Ξανά με, με μένουμε στο ερώτημα. Πώ θα αλλάξουν μανδύα όλοι οι τούτοι εδώ και θα πάνε την Κυριακή να δώσουν πρωτιά στον Αλέξη. Διότι, Αλέξη μου, από ό,τι διαπίστωσε, σε όλη την Ελλάδα. Τριτοτεταρτοπέμπτος ε, ε, ε, Ήρθε η Ανατριοπή Η Ανατριοπή Αλέξη μου Ήρθε τριτοτεταρτοπέμπτη Σε ε, διάφορες περιοχές Και το κουκουέ σε πέρασε Και Χρυσή Αυγή ε, ε, Ή κάνουν λάθος Λοιπόν πως θα αλλάξουν Τούτοι όλοι ρε παιδιά Κάτι συμβαίνει με αυτό το λαγό Κάτι συμβαίνει με αυτό το λαγό Και τώρα τελικά Αλέξη Πραγματικά θα θέλαμε να σε είχαμε απέναντι Και να σε ρωτήσουμε Ποιος παίζει το ρόλο του Μακιαβέλη στην Ελλάδα Ποιος πραγματικά Θα μου πεις τώρα Αν ήταν ένας άλλος στη θέση του Αλέξη Ένας άλλος ένα, ένα, χώρος Ένα άλλο κόμμα Και ορίστε παρακαλώ Παρακαλώ Ορίστε Ορίστε, ορίστε. Έκλεισε ο τηλέφωνο, Φαντάζομαι ότι θα είναι Με πήρε μια γιαγιά χθε με τρέλανε Λέω γιαγιά απ' τη φωνή έτσι Μεγάλη ηλικία γυναίκα και μου είπε: Εγώ θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Μπαμ! και μου το έπιασε τα μούτρα. <laughs> <laughs> Λε και, θα... και θα την έπιανα από το λεμπό εγώ την κυρία. <laughs> ναι, λοιπόν, τέλο πάντων, ψήφα, ψήφα, ρε για ό,τι γουστάρι το είδε σου, τι να σου κάνω εγώ. Αν είσαι και μεγάλη σε ηλικία, θα έχουν δει πολλά τα μάτια σου, ρε παιδί μου. Ερώτημα λοιπόν. Πάντως ο φίλο που πήρε, ή η φιλη που πήρε τηλέφωνο δεν ακούστηκε, έκλεισε αν θέλει να ξαναπάρει. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι. Πώς θα μεταβληθούν ούλοι τούτοι εδώ σε ροζ την Κυριακή να πάνε και ποιος είναι ο Μακεβέλη. Και πρόσεξε τώρα, ε, ε, ε, ε, σε τρελαίνει τώρα να ακούς συριζέα πρωτοκλασσάτα στελέχη να μιλάνε για την άνοδο της χρυσής αυγής. Αλέξι μου, γλυκό μου παλουκάρι. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν ήταν ένα άλλος χώρος στη θέση σου. Αλλά δεν γίνεται, δηλαδή, όσο και να μην είσαι εντόπιος, να σου μοστράρει Επανάσταση ο τατσόπουλο, Λέμε τώρα προσώπατα ρε παιδί μου Εμείς η Χαζή ε, Τι άλλα Ο Στρατούλης Όλα αυτά τα προσώπατα να, να, να μην θυμηθούμε, Όλοι αυτοί να σου μοστράρουν Επανάσταση Ο Σταθάκης. λοιπόν, Τι μία να σου λένε έτσι την άλλη να σου λένε αλλιώς Το θέμα λοιπόν είναι Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα Ποιον εξυπηρετείτε Ποιον ακριβώ εξυπηρετείτε και θα περιμένουμε να δούμε την Κυριακή πόσο ποσοστό θα ενδεδειθεί τον ρόσμαν δία να πάει να γίνει αντιμνημονιακό. Άιτε παιδιά, τραβάτε. Διότι αλέξι μου, γλυκέ μου, παλουργάρι μου, η Ελλάδα δεν έστειλε μήνυμα ελπίδας όπως μας είπες από την Ιταλία Μήνυμα Μαυρίλας έστειλε Μήνυμα Μαυρίλας Δεν ερμηνεύεται αλλιώς αυτό Δεν ερμηνεύεται αλλιώς Όταν είχες υποψήφιους Ανά την Ελλάδα Λαμόγια, πασοκογλίφτες Νεοδημοκράτες οι οποίοι έκαναν Χόρευαν χρόνια Λοιπόν, ε, Rangers, ε, το Τόνα τέλος Και πάει αυτός ο λαός και τους δίνει Και 40 και 45 και 30% και 50% και 55% Αυτό για τον άνθρωπο, δεν μιλάμε για τους Έλληνες τώρα Για τον άνθρωπο τον έλογο δεν είναι μήνυμα ελπίδας Είναι μήνυμα μαυρίλας Είναι ότι η κατάσταση δεν πάει απλώς προς το χειρότερο Δεν έχει πιάσει πάτο απλώς επειδή μπροστά είναι ο πάγκαλο Και λόγω βάρους δεν βρίσκει πάτο, ανοίγει συνέχεια τον πάτο Αυτό είναι πάτο Αλέξη μου. Και επιμένω τελικά Αλέξη μου, ποιος ακριβώς είναι ο Μακιαβέλης στην Ελλάδα με και ποιος τον παίζει το ρόλο αυτόν. Με με με με. Με. Είπε λοιπόν ο Αλέξης, μένουμε στον Αλέξη τώρα, διότι ήταν μεγάλη η Νίλα που πάθανε. Μας είχαν πείσει και εμάς ότι θα κάνουν την ανατροπή. Μας είχαν πείσει λέμε ρε πουλάκι μου τώρα να μουμε. Πήγε λοιπόν έξω από την κεντρική είσοδο του, του, του, στο Πανεπιστήμιο του Στατάλε και είπε, προσέξτε τι είπε, ο ίδιος τα λέει παιδιά, δεν τα λέμε εμείς. Όλες οι ενδείξεις μας λένε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ευρύες συμμαχίες με αριστερές και κοινωνικές δυνάμεις της Ευρώπης, συμμαχίες κατά τι βαρβαρότες. Ρε Αλέξη μου, άιντε και είσαι, το ξαναματάπαμε, είσαι πρώτο κόμμα την Κυριακή. Τι ακριβώς θα γίνει, Τι ακριβώς θα γίνει, Ανάχωμά μου, Τι ακριβώς και το ερώτημα είναι, ζητά συμμαχίες και με, με κοινωνικέ δυνάμει αριστερέ στην Ευρώπη. Με ποιες κοινωνικέ δυνάμεις αριστερές θα συμμαχήσει στην Ευρώπη, Με αυτές που είναι 5% στη χώρα του, 2% στη χώρα του, 1% στη χώρα του. Τι ακριβώ θα αλλάξει, Αλέξη μου? Αλέξη, σε ξαναρωτάω ευθέως Το ρόλο του Μακιαβέλη στην Ελλάδα Ποιος τον παίζει τελικά God. Ποιος τον παίζει το ρόλο Το ρόλο επαναλαμβάνω Όχι κάτι άλλο Διότι όπως συλλέγαμε και χθες και όπω γράψαμε και στο Αρθράκι, στο 100% ανοχή, όποιο θέλει το διαβάζει στον τοίχο είναι εκεί. Λοιπόν, δεν γίνεται να ενημερώνει έναν λαό ότι τον... δεν θα έχει νερό, ρεπουλάκι μου, νερό το καταλαβαίνει ότι το πούλησαν το νερό σου. Και σε αυτόν ο οποίο υπέγραψε για να μην έχει νερό, να του δίνει να πούμε 45% ε... ποσοστό επιτυχία στι εκλογέ. Αυτός λοιπόν ο κατήμαύρο, ψηφοφόρος, πώς θα μεταβληθεί σε ροζ την Κυριακή να πάει να, να το παίξει αντιμνημονιακός. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος και ποιος είναι ο μακιαβέλης στην Ελλάδα ρε εσύ Αλέξη. Oh. Αλέξη υπάρχει μια απορία, υπάρχει μια μεγάλη απορία και το ερώτημα λοιπόν Αλέξη επαναλαμβάνουμε εμεί είναι Ωραία βγήκες πρώτο κόμμα την Κυριακή. Τι ακριβώς θα γίνει. Ότι έλεγες ρε παιδί μου, υπάρχει μια ε, δυσφορία, υπάρχει μια αγανάκτηση Λοιπόν, δηλαδή, όχι δυσφορία και αγανάκτηση Υπάρχει θάνατος Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι όλοι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Με λέμε ρε πουλάκι μου τώρα Αυτοί όλοι, ως εκλογικό σώμα, έτσι Πήγαν και ψήφισαν πασοκονιοδημοκράτες Με πιο σκεπτικό, ότι τους υποσχέθηκαν δουλειά αυτοί όλοι ξέρω εγώ είναι αγανακτισμένοι, είναι, έχουν δυσφορία. Είναι, είναι, είναι, είναι. Αυτοί όλοι λοιπόν πήγαν και ψήφισαν αυτού που τους φέραν σε αυτή τη μοίρα. Κάπου υπάρχει μια τρέλα, παιδιά, μια τρέλα δεν εξηγείται. αυτό δεν και βέβαια από ό,τι θα διαπιστώσατε ο, ο Βενιζέλος Ο οποίος περίμενε, περίμενε ε, Και αυτοί δεν το πιστεύανε Αυτό που έγινε την Κυριακή Δεν το πιστεύανε Λοιπόν φάνηκε όχι απλά ανακοφισμένος Όχι απλά ανακοφισμένος Αλλά τη βγήκε κατευθείαν Στον Αλέξη και στην παρέα του Και ζητάει για την Κυριακή Ενότητα Και σου έλεγα και χθε, Αλέξη έτσι και ξυπνήσει το κύτταρο του πασόκου, σε βλέπω πάλι στο 3-3,5%. Έτσι και ξυπνήσει το κύτταρο του πασόκου και δεις καμιά ελιά να, να, να βγάζει κλονάρια σαν χταπόδι πούμε και να, να... Έτσι και ξυπνήσει σου λέω το κύτταρο του πασόκου, θα γυρίσεις πάλι στο 3-3,5% και θα είσαι η εναλλακτική λύση όπως περίμενε. 20-30-40 χρόνια στη γωνία ως χώρος να έρθει η κατάλληλη στιγμή να παίξει το ρόλο σου θα περιμένεις άλλα 50 χρόνια μάλλον τώρα θα περιμένεις περισσότερο γιατί η κατοχή αυτή δεν τελειώνει ούτε σε 50 χρόνια Μουσική Δηλαδή αλέξι μου όσο και να θέλουν αυτό που λένε οι καναλάρχες όσο και να θέλουν οι πουλημένε δημοσκοπήσεις όσο και να θέλουν ε, ε, ε, αυτοί οι οποίοι σέρνουν το χορό της κατοχής στην Ελλάδα Ξέρει Αλέξη, δεν παρουσίασες και κανένα πρόσωπο στην εδώ, στον κόσμο, γενικώ δηλαδή. Δεν είδαμε και κανένα πρόσωπα να μπορεί να πείσει, να πείσει πέντε πικραμένους να πάνε να, να σε ψηφίσουν. Δεν το είδαμε εμείς Τώρα, αν το είδατε εσεί, αν δεν ήταν κομματόσκυλα, ακρεφνός σιριζέικα αυτά που παρουσίασες κάτι καθηγητάδε σαλταρισμένοι από εδώ και από εκεί ήταν, οι οποίοι δεν ξέρουν πού πατάνε και που βρίσκονται. Και όλοι αυτές, αυτά παρουσίασες, δεν παρουσίασες κάτι διαφορετικό. Να τους εκτελέσω, να του ρίξουμε... Κώστα, να τους ρίξουμε στον Κιάντα ρε όλοι <laughs> <laughs> ε, Ξέρω εγώ ρε φίλε, τι να σου πω να, να σε καλά φίλε καλή σου, μέρα, καλή, σου μέρα, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, Ο φίλος μας ο Κώστας από το Θεσπρωτικό Δίνει μια καλημέρα και στο Θεσπρωτικό Λελοβα, λελοβα, λοιπόν, δίνει... Οι άνθρωποι πάνω από το 60 μου λέει, δεν αλλάζουν σκεπτικό δεν, εκείνο, δεν πείθονται και... Ρε ρέκοσα μου αλήθεια σου λέω Κοίταξε να δεις κάτι Αν θέλεις να γυρίσεις Να σε γυρίσω τώρα εγώ ας πούμε Πολλά χρόνια πίσω Δεν ξέρω πόσο ετών είσαι Και αν είχε ζήσει την κατάσταση τη δεξιάς Πριν το 81 στην Ελλάδα Ο αντρίκο, Λοιπόν τους έπεισε Θα μου πεις άλλα τα μάτια του λαγού Και άλλα της κουκουβάιας λοιπόν. <laughs> λοιπόν Αλλά τους πήρε και τους γερόντους μαζί τους πήρε όλους Κατάλαβες Λοιπόν δεν τραβάει Πρόσεξε ε, Λέω εγώ τώρα ρε παιδί Με το φτωχό μου το μυαλό Εκτός το ότι δεν τραβάει το άλογο Που έχει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ Διότι το παιδί παίζει τώρα έτσι Δεν μπορεί να καίγεται Και κάει και ο κόλος του την Κυριακή Βγήκε τρίτο, τετάρτο πέμπτος Και πήγε στην Ιταλία για την προεδρία της Κομισιόν Δηλαδή στα παπάρια σου ρε η Ελλάδα εδώ υπάρχει ένας λαός που υποτίθεται ότι τον έχει βαφτίσει αντιμνημονιακό Υποτίθεται ότι είσαι εναντίον και πας στην Ιταλία και τους λες Αυτές τις παπαριές που τους έλεγε στην Ιταλία Ότι έστειλε μήνυμα ελπίδα στην η Ελλάδα Λοιπόν δεν τραβάει το κουφάλογο, το κουβάλογο που λες Λοιπόν, τα άπαμε αυτά εδώ, τα άπαμε αυτά από χτες Λοιπόν, δεν τραβάει το κουφάλογο, δεν τραβάει ε, δεν τραβάνε ρε πουλάκι μου Άντε σου λέω εγώ ότι θα μπορούσε να πείσει Και έναν 60πεντάρι και έναν 75πεντάρι να, να, να αφήσει τη βόλεψή του Ποιος θα τον πείσει Ο Τατσόπουλος θα τον πείσει Ποιος θα τον πείσει ρε φίλε Παρακαλώ yeah. Έλα φίλε. Κάνεις λάθος, φίλε. Στη, στην άρτα του Πασόχ δεν πήρε 44%, πήρε 60%. <συντήριο> δε, δε, μη μου πεις τώρα ότι το 15% που πήρε ο συνασπισμός στην άρτα είναι συνασπιστές. Ένα 30% είναι συνασπιστές. Βάλε και το 12% των, των, των Πασόχων που είναι εκεί είναι 60%. Έκανες λάθος, λογαριασμό. Α, μπράβο. Θα σε ξαναστείλω σπουλείο. <συντήριο> ναι, <συντήριο> ναι, <συντήριο> ναι. <συντήριο> έλα. Έλα, δεν κάνει καλού λογαριασμού μεγάλε. Τα λέγαμε χθε. 60% πήρε στην άρτα ο Πασόκ. Ο Πασόκ, μεγάλη γεια σου, Ο Πασόκ, μεγάλη. Ε. Ρε, μεγάλε θα πα τρελάνετε στο τέλο. Κόστα λοιπόν, φίλε μου από το Θεσπρωτικό Δεν έχει, δεν τραβάει άτε σου, λέγω όσο και τα κομπλώτα που λέγαμε χθε, όσο και να... όλοι αυτοί οι βολεμένοι, δεν έχει ρε μπροστά από μένα να, να... να του πάρει. Ποιο να του πάρει, να τριοποιεί. Ποιο μωρέ αυτοί οι οποίοι ο κόσμος πέθαινε δίπλα τους και αυτοί γλεντάγανε με χασαποσέρβικα και ουσκά και μπλάκ πως τα λένε ρε καναλάρχη Τζόνι Μπλέλη Μπλέλη Μπλάκ Τα ξέρω τα ξέρει ο καναλάρχης με Τζόνι Μπλάκ και μας έγραφαν στα παπάρια τους δηλαδή προκαλούσαν την κοινωνία ποιοι ακριβώς να κάνουν την ανατροπή ποιοι ακριβώς να κάνουν την ανατροπή τα πρωτοκλασσά τα στελέχη που πετά στην τηλεόραση Πού δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται Βάλε τους παλιούς Επαγγελματίες πολιτικοί Από το 1974 και μετά Δεν ξέρουν τι θα πει με ροκάματο Δεν ξέρουν τι θα πει με ροκάματο. Βάλε τους νεότερους Βολεμένοι σε θέσεις όλοι το, το μαγικό που είπε ο Ανδρέας Και όσοι παλιότεροι θέλετε Και σας αρέσει η αλήθεια Μπορείτε να με βεβαιώσετε, Ήταν ένα Πρώτα θα διορίσετε τους κουκουές οτερικού Ήταν μαγική η κουβέντα του Ανδρέα μη μας τρελαίνετε λοιπόν δηλαδή και να θέλει να, να έχει την ε, πως τη λένε ρε πουλάκι μου την ε, ε, έτσι ο άλλος να αλλάξει να πει έχει το διάλογο βαρέθηκα με τους νοικοκυρέους και τους πασοκουρουφιάνους θα πάω με το ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα τον πείσει ποιος θα τον πείσει σου είπα τι μου που, ο άνθρωπος χθες ποιο να πάει να ψηφίσω, ρε. τον καθηγητή που όταν του είπα είμαι άνεργος λοιπόν μου έκανε ιδιαίτερα στην κόρη. Μου παιδάξε μου λέει και εξαφανίστηκε και μου παράτησε το παιδί. Ποιον! Αυτόν που πάει στι συγκεντρώσει με γεωμάτι τη τσέπη να πούμε από τα ιδιαίτερα. Ποιον! Στι τοπικέ κοινωνίε λοιπόν. Για να πιστεί τώρα αυτό ο άνθρωπο. Έπρεπε να υπάρχει και κάποιο που να μπορεί να τον πείσει. Με το λόγο. Με την προηγούμενη ζωή του. Γιατί. πώ θα γίνει τώρα να πούμε. Με κάποιο, κάπω έπρεπε να τον πείσει. Ποιους έβαλες ρε Αλέξη μου να πούμε Ποιους Πήρε ο Σακελαρίδης Πως το λένε Σακελαρόγλου Σακελαρίου Πως το λένε στην Αθήνα 20 πόσο τα Και τι έγινε ρε Αλέξη Ρε Αλέξη ο Καμίνης Σας πήρε παραμάζωμα Ένα άοσμο Ένα άοσμο άχρωμο Χασαχ ε... Σφαχτάρι Υποστηριζόμενο Από ε, πασοκοκουρέλο νεοδημοκρατία Σας πήρε σβάρνα το καταλαβαίνεις αλέξι μου Και π, πανηγυρίζατε Βγήκε η κυρία Δούρου Λοιπόν και ολομίκραινε το ποσοστό Και ολομίκραινε το ποσοστό Και σας πέρασε ο καμίνης Και τελικά είστε μία ή άλλη με ποιον Με το σγουρό Αλέξη ξέρεις ποιος είναι ο σγουρός Δεν μιλάμε απλά για Πασόκ Μιλάμε για, για Πασόκο Δεν βρίσκω τη λέξη Πασόκο Πασόκου Πασόκ μεγάλη Κιβάλη... Δεν σου λέω ρε Αλέξη Αλέξη <σίγεσαι> Συγκέσα <σίγεσαι> Και σε ξαναρωτάω ρε Αλέξη Επειδή εσύ τα λες Δεν τα λέμε εμείς Ποιος έπαιξε το ρόλο του Μακιαβέλη στην Ελλάδα Εσύ έβαλες το ερώτημα Με ποιους θα πάτε Με Μακιαβέλη ή με διαφωτισμό και γκράμψη Εγώ δεν σου λέω με ποιον θα πάει Ο, ο, ο αυτόν που ρώτησες Σε ρωτάω ποιο έπαιξε το ρόλο του Μακιαβέλη στην Ελλάδα <Σι'> Αλέξη <σίγεσαι> <σίγεσαι> Ποιος αγόρι μου Ποιος ακριβώς αγόρι μου Έχοντα λοιπόν καρφωμένο στον άρρωστο εγκέφαλό μας το ερώτημα Πως διάολο θα μεταβληθούν μέσα σε έξι μέρες Οι γαλαζοπράσινοι Γαλαζομαυροκατή μαυροπράσινοι Σε ροζ Ε αυτό περιμένουμε με μεγάλη αγωνία Να δούμε πως πώς μετατρέπεται ρε παιδί μου η νύμφη η πεταλούδα Λοιπόν να βγει από το κουκούλι Θα βγει από το γαλαζοπράσινο μακατή κουκούλι και θα πετάξει ροζ πεταλουδίτσα για την ανακριοπή. Αλέξη, Αλέξη... Αλέξη, μη μας τρελαίνεις. Πάρε, δηλαδή οι στορά τώρα, είναι... δεν μπορείς να τις ερμηνεύσεις, έτσι. Δηλαδή, είπαμε, ε, είπαμε, είπαμε, είπαμε, ότι υπήρχε, ε, μύριζες μια δυσαρέσκεια. Τελικά αυτή η δυσαρέσκεια μεγάλε ήταν σπληνάντερο, αυτή ήταν και παϊδάκι στα κάρνα Στα κάρνα λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν Επίσης περιμένουμε Περιμένουμε την πρωτιά σου Αλέξη μου Για να ακούσουμε Όχι εσένα Τον αντίλογο Τον οποίο στον είπαμε, στον είπαμε μια εβδομάδα πριν Έτσι Σε περίπτωση που πάρεις πρωτιά Και 5 και 10 και 20 και 30 και 40 και 50 μονάδες μπροστά θα σου έχουν έτοιμη την απάντηση. Εμείς την προηγούμενη Κυριακή πήραμε πάνω από 60%. Σκάσε και κολύμπα. Τράβα παίξε εκεί στην Ευρώπη με, τα... με τους Ευρωπαίους και Βεντσερέμος και Θουμπιθαρέτα και όλα αυτά τα ωραία και άσε μας εμάς εδώ να συνεχίζουμε το αγαστό έργο της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Αυτά τα ωραία, αυτά τα ωραία συμβαίνουν Εντωμεταξύ Δεν σταματάει το Λαμογιστάν Δεν σταματάει να εργάζεται έτσι Έβλεπα χτες κάτι ιστορίες Να πούμε με τις κηδίες Με τις κηδίες εκεί πέρα να πούμε Όπου λέει Μία κηδία στον ογά, κάπου να πούμε Τον, τον έφταβαν πέντε φορές Τον άνθρωπο για να παίρνουν τα λεφτά Τον έβγαζαν, τον έβαζαν, τον έβγα Μέχρι που σηκώθηκε πυθαμένος Και φώναξε και αυτός Πασόκ μεγάλη! Λοιπόν. Χαμώ, ε, μεταξύ το να, να συζητάει για το Θεοδωράκι και όλου αυτού του τους light αντρουλέ ε, σωτήρε σου προκαλεί εμετική κατάσταση. Εκείνο που θα θέλαμε να βρούμε και θα μα πείτε ο πιστοδρομικού και καλά θα κάνετε, είναι τα μυαλά που σκέφτηκαν τη διαφήμιση με την Παρθένα Πητσιρά, η οποία τον παίρνει για πρώτη φορά. Αυτό μα λέει στη διαφήμιση ο Θεοράκη, η... τη... τον ψήφο παίρνει για πρώτη φορά. Και όπως μας λέει για να τον πάρει καλά Η πιτσερίκα Πρέπει να τραβήξει τις κουρτίνες και όλα αυτά Αυτά δεν είναι χιούμορ Θεοδωράκη Αυτά απευθύνονται σε ε, φυσικά Απολιτικ ηλίθιους Λοιπόν και αυτά σε βάζουν να κάνεις Αυτά κάνεις Διότι εάν είχες υποψία Ανδρισμού στα παντελόνια σου Και σε να στο ελάχιστο Τη γυναικεία ύπαρξη Με το που θα έβλεπες αυτό το σποτ Θα το διέγραφες θα έλεγες, εγώ δεν παίζω με αυτά, ειδικά με την Πιτσιρίκα, την Παρθένα. Καλά, για τη Γριά, η οποία λέει το είχε κάνει πολλές φορές, δεν το συζητάμε. Και όμως, η ελληνική κοινωνία, η οποία ασχολείται αυτή τη στιγμή με τους Λιαγκοσκοργράδες και πια από αυτές όλες είναι εγκαστρωμένοι, τα καταπίνει όλα μια χαρά. Εάν σου επαναλαμβάνω, αν με ακούς εκεί στην Ατένα, είχες ίχνος ανδρισμού, τα παντελόνια σου και σε βόσουν στο ελάχιστο τη γυναικεία ύπαρξη Αυτό εσύ θα έλεγες να μην ε, μεταδοθεί Αλλά επειδή είσαι κι εσύ μια live ιστορία αυτής της Ελλάδας της πασοκοθρεμένης Έτσι μη μας προχώρα κι εσύ όπως και το lifestyle Έβγαλε Κυριακή στο μαραθώνα το Πασόκ lifestyle ο φίλος μας, ο σύντροφος, ο Ψινάκης, 50% τα 100. Αυτό είναι Λα... Λαϊφσταλένιο Πασόκ, από την πρώτη Κυριακή σάρωσε Ψινάκης, έκανε... Βλέπε ο Ψινάκης βέβαια Αλέξη μου, έκανε ανατροπή Δεν έχει σημασία αν είναι Λαϊφσταλένιο Πασόκ Την έκανε την ανατροπή Σε Αλέξη ήρθες τρίτο, τετάρτο, πέμπτο Ο θείο εδώ στα Τζουμέρκα, τι ήρθε Τέταρτος, πέμπτος είναι ο yeah, Δεν ήταν ύποπτη. Έμπτο, έκτο πήγε πάνω στη. Yeah, yeah. πώ τη λένε εκεί στη... στη. πήγε να κάνει συναυλία yeah. που κάνουν εκεί απάνω στη. στην Τζουμέρκα. Που κάνουν συναυλία. Yeah. Σε ένα μέρο εκεί κοντά στο. Yeah. Πάντως αλέξη. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα την Κυριακή, κάντε καμιά ποιοτική συναυλία έξω από την NERD. Κάντε μια ποιοτική συναυλία σου λέω Από αυτές που έβαζαν πουλμαν από άλλες πόλεις για να τις υποστηρίξουν Και μας έλεγαν εδώ εμάς των χάπατων πόσο ποιοτικά είναι τα πράγματα Και πως η επανάσταση έρχεται μέσα από την ποιότητα oh, Go back! είπε ο Αλέξης Go λέμε εμείς Wow, στα σκάρυφαλα και σκόρδα λοιπόν Μεγάλε Μεγάλε μεταξύ ρίξαμε μεγάλο γέλιο Εκεί κατά τα μεσάνυχτα Είχε την πληροφορία ο Μπουμπούκος Ότι ο Πάχτας παίρνει 60% πάνω Και βγήκε και πανηγύριζε ο Μπουμπούκος Είδατε ο λαός θέλει τις εξορίξεις Θέλει την Ελτοράντο Θέλει την Κίνο, θέλει τ' άλλο και είδατε και είδατε και είδατε Και τελικά Έχασε ο Πάχτας Αυτό όμως φίλε μου όπως σημειώσαμε και στο άρθρο Αλλά και είπαμε και χθε Δεν είναι νίκη Όταν το, ο, ο Πάχτας στην περιοχή που ο ίδιος Ξεπούλησε, έσφαξε Φάγανε ξύλο Τους πήραν τις περιουσίες Ο Πάχτας πήρε 47% Το καταλαβαίνει αυτό Το καταλαβαίνει. Κάτι συμβαίνει δηλαδή Με το DNA του Έλληνη. Κάτι συμβαίνει, δεν δε, δε, δε, δε, δε, δε επιδέχεται ερμηνείας Μπορεί κανένας να μας το ερμηνεύσει Πήρε 47% Για τον Τατούλη τάπαμε και χθες Το ωραιότερο έγινε Πάθαν πλάκα κάτι δικαστική αντιπρόσωποι Ρί. Ανοίξανε ε, τους φακέλους και βρήκαν μέσα ένα στριγκ όχι ψηφοδέλτιο το έχεις πλημμένο κουπέλα μου Ωραίο το Χετζό. Λοιπόν ελληνί μου, ελληνί μου Αυτά θα πορευτούμε Λοιπόν για αυτή τη βδομάδα Δυστυχώς Α τώρα να, να βλέπεις τον Τζίμερο Να σου κάνει ανάλυση για το πως θα σε σώσει Εγώ τρελαίνω, με τσιρνιάζω Με ανεβαίνει λίμπιντος μεγάλε Όταν βλέπω τον Τζίμερο Να τα κάνει Θα τα υποστούμε, δεν μας αφήνουν να δούμε κανιά φαμαγγιούλ όπω λέγαμε, Σουλεϊμαν. Να πούμε Δε μας αφήνουν, μας έχουν τσικλείς Μας έχουν τσικλείς αδερφέ μου Που λες ελληνάρα μου Μας τσέκισαν Μας Τιμόρρε, έλεγα εγώ να πούμε να με τριλάνε. Έλεγα ότι από Δευτέρα, από Δευτέρα που θα τελειώσουν τα πανηγύρια, θα αρχίσουν να έρχονται οι φάκελοι. Ήδη έρχονται οι φάκελοι. Θα αρχίσουν τα καθαριστικά, θα αρχίσουν να πηδάνε πάνω από μπαλκόνια, από τέτοια. Και το θέμα είναι το εξή τώρα. Αυτοί όλοι, δηλαδή, ρε παιδιά, μα έχετε. Τελώς, α α, απο, α ζορλαθούμε εντελώ. Αποζορλαθούμε Έχω μεγάλη απορία πεταλούδα μου πώ θα κάνει την ανατηραοποίηση. Και την Κυριακή θα μεταβληθεί από γαλαζοπρασινοκατή μαύρη σε ροζ, και βέβαια θα το γνωστό πανηγύρι. Θα γιώμησαν τα κανάλια. Προσέξτε κάτι! Προσέξτε κάτι. Δηλαδή, λέμε τώρα για του Μακιαβέληδε στην Ελλάδα, μου έκανα εντύπωση η δήλωση του ανεξάρτητου, διότι είναι ανεξάρτητο Έλληνα ο Χαϊκάλη. Είναι ανεξάρτητος Έλληνα. Εμεί δεν είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνε. Ο Χαϊκάλης είναι. Προσέξτε τι δήλωσε η Δούρου. Δεν με έπισε Δεν με έπισε Ότι μπορεί να διοικήσει την περιφέρεια Υποτίθεται τώρα Πρόσεξε ότι αυτή ε, Ανεξάρτητοι Έλληνες ΣΥΡΙΖΕ Είναι αντιμνημονιακό μπλοκ Υποτίθεται Λέμε ρε πουλάκι μου καταλαβαίνεις τώρα Λέμε ρε πουλάκι. Αλλά α, κάνουμε αυτοί είναι ανεξάρτητοι Έλληνες Μη δεν είμεις Τι ανεξάρτητοι Δεν έπίστη. Δεν είναι πίστη ε, τον πίστη μου Ω, oh, και να πάρει η ελιάκα μια φόρα μεγάλε Ποιος τον κρατάει τον πίστη μετά Ρε πούσι μου Τη μία θα έχω, τι ρε πούσι Απ' την άλλη θα έχω τον πίστη Τον Τατσόπουλο Και κόντρα του στρατούλη πως το λένε Έρμη ζωή τιμούλαχες να δω Ο ποπό, ποπό, ποπό Λοιπόν, α, τα κάνε μούφτι εδώ η χολύπτη. Ε, η χολύπτη, τελείω η χολύπτη. Έλα, πάμε. Cry cry cry Cry αλέξη, cry. Με έπισες πάντω, αλέξη. Πάντως επειδή φτάσαμε στο τέλος θα σα παίξω ένα τραγουδάκι. Να σας αποδείξω ότι κάποιοι έπρεπε να καταπιούν τα λαρίγκια τους και να μην ακούμπανε το τραγούδι διότι αυτό το τραγούδι το έχετε ακούσει και με κάποιον άλλον. Ακούστε το τώρα σε μια άλλη εκδοχή και εδώ είμαστε. ακόμα νοιμά, να σε ειδωμένο μες τα μα αυτά μαζί σε <Τι'> αφήνινε, και να δει και να και και η ζωή να μας χαρίσει. Ε, μου είπω και θα πάτα δεχνά όμως Μα τα τρία μου για σένα να πεθάνω και ε, μία δεύτερη σαν το βαλιοστρά. Τα φαπέλα la και σε ζωή και ταύματα δεν και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιωτή και θα καλύτερα την πρώτη Αυτά Τέλος για σήμερα, κυρίες μου και κύριοι, Ελληνί μου, Ροζ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Εμείς, να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας, για την ακρόαση, για τις παρατηρήσεις σας, την επικοινωνία και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά πάντοτε. Γεια και χαρά σας. They sentenced me to 20 years of boredom For trying to change the system from within I'm coming now, I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we take Berlin I'm guided by a signal Radio Arta, hecaton en akomapende, FM Stereo